Καλημέρα αγάπε! Χαίρετε παιδες! Αγάπες! Αγάπες! Αγάπες που... που σας λένε αριγόνες. Πού? Τίποτα. Τσα, ναι. λέγε. Λοιπόν, άκου. Έχω βαρεθεί, δεν μπορώ άλλο. Έχω πέσει σε ψυχασθένεια. Με όλα αυτά που γίνονται, δεν υδρώνει το αυτή κανένα. και και κέ. Δεν έχει καύσωνα, ναι. Γιατί όμω, ποιο θέμα. Ε, για όλα. Α, για όλα, κάτι γενικό. Ωραία, μ' αρέσει. Για όλα. Δηλαδή πήρε να πει ότι δεν υδρώνει το αυτή του. Δεν υδρώνει. Δυστυχώ εσύ βλέπει να υδρώνει. Όχι, Έτσι. αλλά δεν θα πρέπει να και τηλέφωνο να το πω. Άμα δεν υδρώνει, δεν υδρώνει. Δεν υδρώνει, όχι. Τίποτα δεν τη σε αυτού Πάτσι, γουρούνια, δολοφόνι, έτσι πάει. Yeah, Τίποτα yeah, δεν ιδρώνει. Yeah. Πάτσι, γουρούνια, δολοφόνι. Α, ah, μπράβο, αυτός είσαι. Με την ευκαιρία, έτσι, για να θίξουμε και λίγο <laughs> τα θέματα του εμπρός. Καλημέρα, ρε φιλέ. Καλημέρα. Δεν μου λε αυτά που λέει ο Θήμιο τα πιστεύει. Λέει διάφορε μαλλικίε, μπορεί να τα πιστεύει κάποιο. Έχετε και πολιτισμό ε, εμείς, ε, θέλουμε. και εμεί τι θέλουν, με σε μια καφετερία και έρχονται σε ποιε κάδε. Αυτέ τι μαλλικίε θέλουν που δίνουν τα κανάλια, πώ το λένε, φάρμα, survivors και τι μαλλικίε θέλουν. Τι να πω, ρε μου, δηλαδή έλεο α πούμε, δεν υπάρχει ένα εισαγγελέα. Πρώτα απ' να σταματήσει αυτό το βόσρο πριν από εσά που ανοίγω το ράδιο μη, χι σα χάσω και ακούω βόσου ένα ζώμα το πραγματικά. Δεν υπάρχει εισαγγελέα σε αυτόν τον τρόπο γιατί. Δημοκρατία. Γιατί εισαγγελέας κύριε, δημοκρατία έχουμε, μπορεί να πει ο καφές τη μαλακία του Ποια δημοκρατία ρε, είναι δημοκρατία αυτά που λέει αυτός ο, ο φασίστας ο... Άλλο αυτά που λέει δημοκρατία, δημοκρατία είναι να μπορεί να τα λέει Τι να λέει Αυτά τις μαλακίες τα φασιστό τέτοια Αυτά Έλα. έλα. έλα. Αποστολή τι κάνει. Άντε πάλι με το γραμματέα. Έλα, τι θε, αγάπη μου. Έχω διγραμμα... Είμαι γραμματέα του, να σε ρωτήσω κάτι. Θέλω να μου ειλικρινά, το έκανε στο εμβόλια. Δεν μπορώ να πω ειλικρινά. Αλήθεια, προσπαθώ, <coughs> αλλά δεν δίναμε. Αυτό κι εγώ, αποστολή μου, αυτό κι εγώ δεν δίναμε να το κάνω με τίποτα. Όχι, δεν δίναμε να μιλήσω ειλικρινά. Α, εντάξει, εντάξει το πέ... εμβολιαστικό μου κέντρο ε, Ναι, πού είναι Στο Περιστέρι, που το έχεις κάνει εσύ, στο, περιστέρι, πέ... στο Περιστέρι ε, Εκεί, θα έρθουν ένα Περιστέρι ε, εγώ, ε. Και τα Περιστέρια μέσα, τα μπουρνάς για όλα μέσα. <χει> <χει> Και αυτά θα τα εμβολιάσουν Έτσι. <χει> Αποστολή <Στολί> και τα περιστέρια Και τα, και τα <στιγάτα> περιστέρια μάνα μου όλα, όλα. όλα Και θα τη γρήπη θα... των πληνών θα περάσουμε Κοίτα δεν θα μείνει αγατίνω το τίποτα Αφού το θέλει ο Κούλης όλα θα γίνουν Κουλάκι μου σ' έπιασα Τι έγινε ο εδώ Καλώ το Δημητράκι Καλώς το Λουλί το Λουλί <εξιλίγε> λοιπόν, άρα θα σα πω δύο πράγματα συνοπτικά και συγκεντρωμένα. Λοιπόν πρώτον, όσον αφορά την ευελυξία του χρόνου. Αυτό είναι θέμα συμφωνία. Να τα ακούνε και οι τελευταίε. Να το πούμε πολύ απλοικά. Υπάρχει αυτό το σταθερό κεφάλαιο, τα μηχανήματα, τα εργοστάσια, υπάρχει το μεταβλητό κεφάλαιο. Το μεταβλητό κεφάλαιο είναι πάρα και την υπεραξία, δηλαδή <αχ>, και δεν έχει έρθει αρκετά... ακόμα κάψονα. Περίμενε η εργασία η δική μα. Παραδείγματο χάρη μπορεί αυτό μια εταιρεία που φτάνει παγωτά, όλο το καλοκαίρι μα έχει λάστιχο να δουλεύει και το χειμώνα να σε πετάξει τα ζήτητα. Smile. Αποκλείεται. Ghaka, υπάρχει um, το εργατικό us... δίκαιο. Καλό. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ συνοπτικά και πολύ απλό. Το εργατικό δίκαιο υπάρχει για να λέμε ότι υπάρχει. Δεν κάνει κάτι. Απλά λέμε υπάρχει. Και που υπάρχει και που δεν υπάρχει, κατάλαβε το. Α, δεν Ναι, είναι αυτό που λέμε και όσο υπάρχει, θα υπάρχει. Υπάρχει. Κι όσο υπάρχει, θα υπάρχουν. <ΣΠΡΟ> Κλάμπα <ΣΠΡΟ> στη ζωή σου, θα έχει Μπράβο. Λοιπόν, και ένα δεύτερο, όσον αφορά του εφοπλιστές να ψάξουμε το άρθρο 107, που του δίνει φορά απαλλαγέ και που δεν το έχει περάξει καμία κυβέρνηση. Ούτε φασού, ούτε Νέα δημοκρατία, ούτε ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κανένα. Μα αποκλείεται ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν του είχε βάλει το μαχαίρι στο λαιμό. Του είχε βάλει το μαχαίρι, να μην το Αυτό που έχουμε τώρα και να κόψουν... <συμίως> το ε, δημοκρατικό τέτα. τώρα, αυτό έχουμε. Τι θες κύριε? Αυτό αυτό, ναι, ναι, ναι να, να προσευχόμαστε καλώς. Λοιπόν, Ρωλή. με αγάπη, Δημητράκης. Γεια σου, Δημητράκη. Έλα, μάνα μου, oh, μάνα μου, μάνα <συμίως> μου Ματζουράνα μου, ματζουράνα μου, μάνα μου. Ένα πουλί, μάνα μου, ματζουράνα μου, μάνα, ένα πουλί απ' το χωριό υπάρχει ένα Ιταλικό, μια Ιταλική παροιμία βάσει αυτό που έλεγε ο Θήμιος τώρα για αυτό το κολοσσόι και γενικά, αυτοί που το πέσουν οι λεφταράδες, να δουλεύουμε 22 ώρες, 24 ώρες 8 οχταήμερο στιγμή ημέρα μας Καθιερώνεται σε όλους τους ανεξαιρέτους τους κλάδους εργασίας και σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας η 8 ημερή εργασία Οπότε Λοιπόν λέει, Ζηλαβόρο, τσιφαντίτσα, περλαμάντσα, περλαφίτσα Μέρους κατά, translate, please. Ζω, εργάζομαι και κοπιάζω για το φαγητό και για το μουνί. Τώρα το μουνί είναι σχετικό τώρα, χωρί φάγκα, το κι αυτό. Εκτό κι αν μιλάμε για μουνί, σαν και σένα, ξέρω εγώ τέτοιο. Μου καπέλο δηλαδή, γιατί χωράω και καπελάκια έχω τρέλα. Έχει τρέλα με τα καπελάκια ή επλά καράφλα. Ε, κα, κάμπριο. Κάμπριο, ε γι' αυτό. Έχει τρέλα, αναγκαστική τρέλα που λέμε. Ε. Να κάνεις. Αφού δεν έχω και το χρήμα του Έλτσο, το να πάω να βάλω μαλλόρε, δεν γα... Τι να κάνω, φτωχό. Περιμένω τώρα να ξέρει για, για τη δεύτερη δόση, γι' αυτό και μιλάω έτσι. Θα κάνω τη δεύτερη δόση πέντε του μήνα. Από αυτά που ακούω, λογικά πρέπει μου λείπουν κάτι γόντια και κάτι μαλλιά. Λε να τα βγάλω, πού... Λε με τη δεύτερη δόση, ποιο εμβόλιο κάνει. Έχω βελτιώσει. Τα το Pfizer. Το Pfizer κάνει. Λοιπόν, άκου τώρα τι να σου πω και δεν κάνω πλάκα. Μπορείς να ρωτήσει ένα εμβολιαστικό, υπάρχει ένα που τη που μου κάνει το εμβόλιο. Άκου τώρα για να μην το πιστεύει. Θα είχαμε καρφώ ή τα έχει καθαρίσει και τι λέω περίμενε να γουλώσω τα μάτια μου να βώδια σε έδειξα του κυριά του μισοδάκι. Μαλά τη έπεσε η ΣΥΡΙΖΑ. Πόλασε την προεσταμένη από δίπλα. Κάνε πρωτόκολλο για να ακυρώσουμε το εμβόλιο και μου κάνουν άλλο. Κι όταν τη σήματι προϊταμένη στο λόγο, έβαλε τα γέλια. Τη φυσικά γιατί δεν ξέρω Η ήσυ και εσύ, η Σατανά μεγάλο. Έμανε να μην... Ε, μα, ρε, καρα, μην το πιστεύεις, Έπε, έπεσε η Σύρικα. Δεν το πίστευα. Βάλαμε τα γέλια τρει άνθρωποι που για τα ήταν. Αλλά και για να κλείσω, ο Μπαρπαλάκη είχε πει κάτι πριν πολλά χρόνια. Ρε πρώτα, εργάτη του τόπου και ναυτεργάτη. Όταν εμεί οι δυο ψηφίζουμε το ίδιο κόμμα, να ψάξει να εσύ έχει το πρόβλημα. Αμάν. Δεν θα είμαι εδώ, δεν θα είμαστε θα, τις... θα το χωρίσει. Όχι, ρε, θα, την πάω. θα πάμε πάω. Τις... Δεν θα είμαστε εδώ και οι δύο. Έπρεπε να έχει βάλει ρήτρα στο συμβόλαιο. Αν πάω στα 50 χρόνια, θέλω αποζημίωση. Θέλω πόνου, κάτι. Να έφτιαχνα φόνο, θα ήμουν τώρα έξω. Δεν είσαι σόβια. Λοιπόν, θα είμαστε στη Βουλγαρία. Να. Θα πάμε τη στέλα για σκοτάδια εκεί. Στη να, στη... να, θα κάνετε τα σπά σα. Θα κάνουμε και τα σπά μα κιόλα. Και θέλω να βάλει ένα τραγούδι. Να το βάλει τη Τρίτη όμω. Θα κοιμηθούμε αγκαλιά. Πάλι Μέτρησα τα αστέρια yeah. Όμως κάποια λείπουνε yeah. Μόνο τα δικά σου χέρια Δεν με εγκαταλείπουνε Γιατί ο σύντροφο μου το λέω καλύτερα ε, Εννοείται ότι το λες καλύτερα Ο σύντροφός μου τώρα Τα δύο χρόνια που φάσκω από τον Καρκίνο Με στάθηκε κερία να μένω Να κοιμηθούμε αγκαλιά Να μπερδευτούμε Τα όνειρά μα και στον φιλιονθιμουσική ρίθμονα δίνει η καρδιά μα. Να κοιμηθούμε με αγκαλιά, να μπερδευτούν τα όνειρά μα για μια ολόκληρη. Έλα τι θες bon, Έχω να κάνω μια πρόταση Δεν ξέρω πως θα την πάρουν κάποιοι ακροατές ακροα, Μην αλλά... είσαι ασφαλής αγόρη Μην είσαι ασφαλής Μη σε νοιάζει θα πει ο κόσμος Πες τη μαλα Σου. Ωραία, θα πω τη μαγικία μου. Λοιπόν, σε κάτι τέτοιε περιπτώσει εμπριστών που είναι μεγάλο σε ηλικία και έχοντα όλα αυτά τα φρένα και κάτι τέτοιε περιπτώσει, θα έπρεπε για αυτού να του πετάμε όταν πεθαίνουν εφόσον δεν μπορούν να τους βάλουν φυλακή, να του πετάμε σε ένα μέρο το οποίο να μην τάβονται, να μένουν πεθαμένοι. Δεν ξέρω αν γίνεται ο με αντιληπτό. Πολύ ωραία. Αυτό πιστεύω ότι και ακόμα και ο πιο πιστό χριστιανό θα συμφωνήσει. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι εγκληματίε να πετιόνται. Μα είσαι Ζάχει... δημοκρατικέ. Κες ωραία πράγματα, όμορφα. Όχι ρε φιλέ, Πάμε φιλέ, μπροστά, φιλέ. παιδιά, πάμε μπροστά με την κολάρα μα. Σε βαθιά ρε φιλέ. όπισθεν, πάμε. Α, πού θα βρει το δίκιο του το βάσο, ρε φίλε, ποιο θα τον προστατεύσει. Εσύ κι εγώ, εγώ και εσύ, μαζί. Ωραία, εγώ λέω ότι δεν μπορούμε να τον επινύξουμε τον άνθρωπο, θα πάμε φυλακή. Όταν με το κακό, με το καλό πεθάνει, να τον πετάξουμε σε ένα βουνό, σε μια χαράδρα κάπου και εκεί θα πετάμε όλου όσου κάνουν τέτοια πράγματα. Μα έχει πεθάνει ήδη, πού είναι το κακό που του κάνουμε δηλαδή. Ε, Πέρα από, από το κακό περιβάλλον που υποτίθεται να προστατεύσει, Φίλε, όχι, πρέπει να έχει μια τιμωρία το ανθρώπου. ποια είναι η τιμωρία, αυτό έχει πεθάνει. συμβολική κεφάλα και εσύ τώρα. Λέω, μου το τώρα. Αυτό λέω εγώ. Τώρα, αν έχει Να σου πω, κάνει πράγει, από εκείνο το πράγμα το σταφ που κάνει ο άλλο Ιταλό του Eurovision, είσαι λίγο έτοιμο. Ακριτικό καλό. Ο Κουφοντίνα είναι στη φυλακή. Ναι. Δεν πιστεύω να έχει πάρει καμιά άδεια. Όχι, καλή νέα δημοκρατία έχουμε. Είναι δυνατό να πήρει άδεια. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ο Μπογδάνο μπορεί να πάει πλατεία εξ αρχείου να πιει καφέ. Μπορεί. Μπορεί και ο Θάνο Πλεύρη μπορεί. Χαμηλόφωνα, αλλά μπορεί. Καλημέρα από την πλατεία εξ αρχείου. Εντάξει, μπράβο. Άρα η, η, η χώρα πάει μια χαρά. Και τώρα να σου κάνω την κομβική ερώτηση. Ποιο κατήργησε τα SMS. Η ναι. σωστή απάντηση ο κόσμο που δεν έστειλε ποτέ. Όχι, όχι, η νεολ 9 παρατέταρτο φεύγει από το σπίτι, απαγόρευση τη 9. Τι λογορεί που πα, τη λέω. Έχει απαγόρευση. Δεν μα παρατάει μου λέω με τσοτάκι. Όλα τα παιδιά μου λέει βγαίνουν 8.30 η ώρα και κάτω μέχρι τι 12.00. Η νεολαία γενικώ κατήρρυσε τα SMS. Πάντω μπορούμε να καταγγείλουμε το δικό σου παιδί, μια και υπάρχει μαρτυρία πια. Εeeh. Το ξαναγύρισα πίσω, το ξαναγύρισα πίσω. Αμέσω 9 ήταν το σπίτι. Ευχαριστώ, γεια. Τέλεια, γεια. Για Για τσεκερουφιάνο, θέλα, γεια. Όχι, καλέ, σιγά, εντάξει, <laughs> το επάγγελμα. Γιας ο yeah. Έχω ανήψει λοιπόν και έξω φρένα στο Πανεπιστήμιο τη Πάτρα. Βγήκε μηχανολόγο-ηλικτρολόγο. Αυτά μπήκε σε μια εταιρεία μετά πριν ένα χρόνο περίπου, από αυτέ που κάνουν μετρήσει για τη μόλι έτσι Και μου λέγει ότι προχθέ, ότι πρώτη ώρα περορεία είναι 20% πρώτε δύο ώρε. Μετά πάει 40%, κατάλαβε η Σεββατοκύριακα όταν είναι στην επαρχία ή Κυριακές εδώ, οι Αυγίε είναι 100% περορεία. Και δεν Δασκυρίδη προσλήφθηκε προχθέ. Λοιπόν και πάει το παλικάρι μέσα και του λέει κάτι σαν το σποτάκι το ωραίο που έχετε βγάλει από το στόλι και του λέει, ξέρει το νόμο και αυτά, του είπα για αλλιώ: τώρα πιέγελες, οι ξένε πάνε μεγάλοι και άμα ήταν να πηγαίνουν όλα θα φέρνανε του ξένους να τους μαζεύουν και την αγκάρια μεγάλη. Κάνα χόμπι με πράγματα, έτσι θα παίρνει και θα φεύγεις, θα πηγαίνει όπου γουστάρει. Όταν ε, πρόκειται, βέβαια, του λέει για δουλειά. Στα ώρα που θα μπορεί να πα και εσύ. Κατάλαβε από τον αυτό το θέμα τώρα Και λέω, όρα, το λέω τώρα εγώ προχθές, Καλά, ωραία και πάω. Κάρα και λουμπιά, κάρα και άκρα. Ρε στι 4 του Μάη, γιατί δεν πήρε κάτι συνταγματικά, σα ένιωσε, ρε. Στι 4, 4 του Μάη κύπελο, πήρε κάποιο κύπελο. Δεν πήρε κάποιο, οπότε γιατί τα να κατέβουν. Ναι, ε, ναι, να κατέβουν. Με ναι, τα κύπελα ναι. πάει. Αν δεν χρειαζόμαστε, έχει πο, πολλέ γκούμενε εκεί πέρα καμάκι και τι θα κατέβαιναν όλοι. Μπορεί, τι μπορεί. Είναι λάθο τα είναι... κίνητρα, κατάλαβε. Τι θα γίνει, λάθο τα κίνητρα. Εκεί την πατάει το κίνημα.